bundle la mia commento sulla della della dalcon che mello sti box ton ingo matematica box che ha dei molte sicoti dei box del chero spirogalizzato ma adottiamo scetticamente metodo i mostra si si cosex il agosto eh mia epoca Να δούμε πως πήγαμε, τι αποτελέσματα είχαμε, θα μας τα πει ο καθένας αρμόδιος. Καλή σας μέρα κύριε Γεριατσάτε. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γενικά πέστε μας. Καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Καλά πήγαμε. Στην Γεπαλλονιά συζητάμε έτσι. Ναι βέβαια Α. και πάντοτε σε σχέση με άλλους τουριστικούς χώρους μου και χώρας μου. Μάλιστα, επειδή παρακολουθείτε και που είστε και γενικός δεγραμματίας σε όλη την Ελλάδα, γι' αυτό να σας πω έγινε, εκρατήθηκαν έτσι, εκρατήθηκε κάποια αξιοπρέπεια ναι. στην παροχή υπηρεσιών γιατί δεν έχει σημασία πόσος κόσμος θα έρθει σημασία και πώς θα φύγουν ικανοποιημένοι πώς θα αυτό που θέλανε σε σχέση με τα χρήματα τα οποία πλήρωσαν Εσύ, διότι αν πραγματικά πι, ε, μια συντριπτική πλειονότητα υποτίθεται ότι αν υποθέσουμε ότι μαργύριζε του κάτι έριξε μαύρη πέτρα πτήσω της φεύγωσης δεν, δεν έβγαινε κάτι Γιατί λοιπόν εκεί αυτό το topic καταγραφεί; Είναι αυτή η δική τιονότητα έχει ικανοποιημένη; Αυτό εκεί βρειτερύση ματιά. Δεν ήθετε παραπονόταν να βλέπω την ακρίβεια κεφαλonia αυτό που Ή, έχουν μια διαφορετική, έτσι; Έτος απο κάποιες ιδιικές φαντάσεις που δεν τους κάποιες Μα η παντού, παντού. η Όχι, λεω παντού, παντού υπάρχουν δηλαδή, οι αντιδραστικές. Η ανθρωπιοβιωπη πρακμαντικά καταστρέφει την εικόνα ενός νησιωλό κυρίου. Αυτό το vostro monferan αποδείξεις με ελληνικό καφέ 3 € στείλες. Καταλαβατε; Ε, ναι. Τι να πω; ξέρω... Και ε, το αποδίδη, αποδείξεις <συσχε> δεν μπορώ να τα βγάλω στις αυτός ο άνθρωπος όπως δε καταστρέφει μια coronae 1,5 € όλο Τι καταλαβαίνε; Δεν το καταλαβαίνε αυτό το πράγμα. Τι ουδίσκα πει στους μπαπαγάλους. Δεν πρέπει καμείς αποδούς σας να βγάζουν αυτός τους σε συνήθεις, γιατί είναι περιγιά. Ελεύθερο, λέει, και σαν στραφεται γίνουμε να επαναφέρουμε την βαλιά βραchronoμία επεισο. Ναι. Ξέρετε τι απτάγουμε στο trimethyl mại βορειού; Είναι έλευθερα, λέει, κι ο καθηγητής δεν βונה κανέναν τρισε. Τασίβος, έχουμε να ελεύθερο, αυτό, αυτό είναι απ παρασεκ்சιο μαζιμ. Θα Είναι θέμα πως δημιουργούνει οι νόμοι της και πόσο καταναλωτή θα το Ναι. Έτσι γιατί να πάει ο άλλος οδοδοστικός και να μην πάει στον άλλον ασφού. Είναι και αυτό. Είναι Έτσι, και αυτό. θα πρέπει είναι. ο καταναλωτής συνα... Όπως οι ξένοι που εγώ... κάθονται ακριβώς. Να προσέξεις να μην τον κατάλογο. το θέμα. Να μην διαβάζει ο καταναλωτής στο δημοκατάλογα από τα δεξιά προς τα αριστερά, να το διαβάζει από τα αριστερά προς τα δεξιά. Μάλιστα, Εσύ, τον καταναλωτή το νόημα. Διότι η δημοσιογραφική οικογένεια και όχι η τοπία η επαρχία και κυρίως των Αθήνων, τα μεγάλα ΜΕΜΕ, έχουν εντελώς με απερδεύσει από τον καταναλωτή την καταναλωτική πεδία, δηλαδή τι συμβαίνει. Ο καταναλωτής έμαθε ότι υπάρχει δυνατότητα να πάει σε ένα παλάτι με τ Λοιπόν, έχει περάσει το μήνυμα πηγαίνει αυτό Πηγαίνει στο κάθε αχούρι Και μετά τρέχει να δει σώσον Έτσι να ψάξει να βρει ένα αξιοπέμπες κατάλλημα ε, Αυτό έχει σημασία ε, κάτι 3,6% ήταν η αύξηση Από τι μου είπε και η αερολημενάρχης Στα τσάτερς Είχαμε όμως μειωσή στα πλία Για πόσα μειωσή περίοδο μιλάτε Ιούλιο Όχι ήταν παραπάνω Ήταν γύρω στο 6% 6% ναι Και 6 για να ξεκινήμε το προογόμενο με το τουρνέιο. Yeah. Ε, τον Ιούλιο τώρα, απο το lisman archio, πασέρουσε 7.500 players αυτοκείνα λίγοτερα. τον Ιούνιο είχε 6.500. Βλέπε, πολύ λιγότεros κόσμος απο δέλhenes και απο τους Ιταλούς. <Σίλυνα> τον Αύγουστο <σίλυνα> ήτανε, δεν τον έχουμε ολοκληρωμένο τον Αύγουστο, τώρα βούμε στη Αλλά internet <σίλυνα> μειώμενος ο κόσμος. A foi novembro a Luana, luta ele pela placios. Né, que muito e a Olimpíadas existe. Demorou-se, mas nós nós conseguimos isso que matriz 60% do 22 puta na péssi. Acrivos. Exato. Bem, não, não, não. E não é na posso, que ele fala. E é por ir para os clubes. E é por ir clubes. O que o Jrey, número 37 aspirante a defesa Υτυχώς θα έχουμε πάρα πολλά τέτοια περιστατικά Πού θα φτάσουμε Και από τι είπε Έκανε και κάποιες δηλώσεις κυρία Αντωνάτου Που γενέριες τα εγκαιριζόμενα Είπε ότι τούλο περίπτωση τους εκβιάζουν για 8 ευρώ Του χρόνου Βέβαια. Θα φτάσουμε εκείνοι Υπάρχει πίεση βεβαίως υπάρχει. Μάλιστα Ήδη στη Ζάκη Μάθατε ότι έκλεισε μια πάλι εταιρεία Άφησε τις σήμερες χρειάς κόσμο στο, στο δρόμο Θα και, αν θυμάστε, τα έχουμε αυτά Αν θ με<span>σ</span><span>πα</span><span>σ</span><span>ν</span><span>ι</span><span>δ</span><span>ο</span><span>μ</span><span>έ</span><span>ς</span>. <span class="text-gray-500">Με</span> <span class="text-gray-500">ξ</span><span class="text-gray-500">ε</span> <span class="text-gray-500">δ</span><span class="text-gray-500">ε</span> <span class="text-gray-500">γ</span><span class="text-gray-500">ε</span> <span class="text-gray-500">δ</span><span class="text-gray-500">ι</span> <span class="text-gray-500">τ</span><span class="text-gray-500">α</span><span class="text-gray-500">λ</span><span class="text-gray-500">έ</span><span class="text-gray-500">μ</span><span>α</span>ν <span class="text-gray-500">κ</span><span gray 500α spanspan classtext gray Έτσι, ήθεξεκτε εκείνα τα φαινόμενα και σκεφτείτε βέβαια γίνετε από 20 καιτι που το ευρώ σημαίνει ότι το ευρώ να μετříσετε όπως το ευρώ. Σκεφτείτε τε εκείνα να γίνε όταν το άλλο το παίρνει το μωκι από το περιβώτου μέσα από το στόμα, όταν το συντακcióχο του κωβούνε τη σύνταξη του μικροσυντακcióχου, του κωβούνται λυτό μικστό, ο άλλος δεν εκεί να πλαιρέστε το τέβετο, πιε εκείνα εκεί η απίλα και, και συνεκίζουν να σπαταλούν το δημοσίο κλίμα το δημοσίο πλούτο να κακοδιαχειρίζοθε και να κατασπαταλούν θα έπρεπε σήμερα έφι ο پروفیسر Warner να έgye με τα κομίζι κάπου στο μετρό και να πηγαινε με το μετρό στο σπίτι του. αν πραγματικά θέλα να σεβαστούν τον Γρηγόριο Николаό. Έτσι; Θα έπρεπε όχι ποτέ να θυμάται ο عبدή マルκός ή η Λαχίλι Μουλίνα. Σαφτου τοντόπο. Τι στέγχε αυτό που δεν λέτε τότε. Ο Γρηγόριος después madrugada quiní en alapofesto más tiene todo cada lago en esto ellos dicen mono no hay una criptuna que no la abres con una criptuna van deben de no problema den eh no es clara pero macari na na go y de escliropez den cada lago en esto macari cada lago ota ota ert hora usted και μην εστί είχατε εμπαφές και στις υπόλοιπους φορείς για τον χρόνο τα πράγματα πως είναι θα είναι δύσκολα Κοιτάξτε, ακούγονται δύσκολα γι' αυτό σας το λέω αλλά Προσέξτε. δεν το λέω εγώ ας το πείτε εσείς Προσέξτε. καλύτερα ε, ε, δύσκολα θα είναι αλλά εάν δεν έχουμε τα περιστατικά που είχαμε φέτο όπως αυτό με τη μαφή έτσι που έφυγε να μην ξανασυμβεί από τον τόπο κλπ τότε δεν θα είναι χειρότερα αλλά αν έχουμε ιστορίες τέτοιες ακούω &=\text{δ}ομας. Σύ σκάλεψες με μια 7 ημερών tour operator Αυστριακό. Ναι. Και τον έστειλα γιατί Αυστριακί φέτος κόψουνε. Και έλατα. Παρότι ήταν μια φονεράς πατερία, βγάζα. Τα ferie ήταν σκέλαφρος καθεχρόαφτικοί. Και φέτος έγινε κόψιπα δει. Τότε πήγα τParameteri που ήταν Αυστριακούν στη Λάλα. Ακόμα δεν περίσει, κι έλατα χρόνιοι στα επόλη Και μειδες ματιά, πώς το δίνεις; Τι μην η κινη βεταγεγονότα που είχατε, κι μετά Να ρωτήσω κάτι με τις Ρώσεις, τι έγινε πάει η για το θέμα. Λέει. Εδώ ακούγαμε έρχονται οι Ρώσοι, έρχονται οι Ρώσεις. Πού πάνε οι Ρώσεις, πού πάνε Δεν ξέρω. Έτσι ακούγαμε, έρχονται οι Ρώσοι, ισοδίκαμε. Δεν έχουμε προβλήματα στους Ρώσους. Μάλιστα. Δεν μου τα λέτε με ένα κύριε Γελτσάντα μου. Δεν έχουμε προϊόν. Μη μου τα λέτε εμένα γιατί άμα τα πούμε εμείς είμαστε κακοί δημοσιογράφοι εμείς άμα τα Δεν βάζουμε μυαλό. Αλλά Δεν θέλουμε εγώ... να πολύ καλά ότι άμα κάνω ένα ροποτάζ πάντα το κάνω διασταυρωμένο. Και έχω πει συγγνώμη μισό λεπτό να σας ολοκληρώσω. Τους έχω πει Θα σας βάλω μία κασέτα που έχετε κάνει δηλώσεις εδώ και είκοσι χρόνια γιατί κρατάω αρχείο, όλο το αρχείο μου από την Ούτε. μέρα που έχω ξε Και θα δείτε ότι έλεγαν τα ίδια ακριβώς πράγματα. Δεν έχουν αλλάξει σε τίποτα. Ωραία. Όπως τους είπε πρόσφατα ο κύριος Αρσένης, για το ΤΕΗ, εδώ και 20 χρόνια δεν έχετε κάνει τίποτα στην πρόσφατη σειραντσίμπουχαν στο Μεντερανέ, και έμειναν όλοι άφωνοι, γιατί θα είπε τόσο σκυρά, που σήμερα που βγήκαν αποτελέσματα, με άσο, όχι με δέκα που φωνάζε το Πασόκ για το δέκα, με άσο έχουμε λιγότερους φοιτητές στην Κεφαλονιά. Μαζί σας. Τι κινδύνων. Εγούνε και τα βήματα. Αυτό που είπε ο Κλέους Ασénis, εδώ και 3 μήνες ο Μεντεράνε και υποτόλεγε 20 χρόνια, εδώ και 20 χρόνια πίσω. Καταλαβατε; Λαι αφίνη κακίδι δημοσιογράφοι που μεταφέρτε το σωστό reportage. Να βάζετε στο μάχέλετε. Για να το, κειθα, να, να το έχει στα αρχεία σου, οτι ο ελή μας. Σέγνα βάζει πίσω αλέξκη στην Κίμη και πάνω στο μάρμαρο. Μαζί. Έτσι γορίβας κάπνι κοτό. Καταλαβαίνετε βλέπετε; αιքումε και τον αδίκτυπο. Νελάμα θα χασουμε και τους φίλιτες του Χимоνά, που είναι κάτι ε, ε οικονομικό. Λέτε, σαν, σαν, σαν Ευρώπη, yeah. σαν εμένα στα στα ενίκια, εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Για κατανάλωση στις καφετέριες, στα εστιατόρια, στα νηκία. Εμένα το λέτε. Εμένα το λέτε. Τι παιδιά. Ακριβώς. Έτσι. Έτσι. Και ο Παντεράς που βγυρίζει. Πληρώνει... Ο Παντεράς που βγυρίζει. Ποιος τον υπολογίζει αυτόν κύριε Χελετσάτε Όχι βέβαια, Α, κανείς μάλιστα. Κανείς, ο καθένας κοιτάει τον εαυτό του Πώς θα βολευτεί ο ίδιος Χωρίς να κοιτάζει και τον άλλον ε, ε, Μίλησα και με τη Ζάκηθο Και εκεί έχουν προβλήματα ε, Με την πρόεδρο έχετε έρθει σε επαφή Τη Ζάκηθο, ξέρω ότι έχετε επαφές Και μιλάτε και με τα υπόλοιπα ιόνια νησιά Ελπίζουμε ότι δεν θα έχουμε Ε, θα ξεκινήσουν τώρα τα ταξίδια σας και οι επαφές που θα έχετε με τις εκθέσεις και όλα αυτά που θα, θα, θα γίνουν. Όταν θα έκανα το χωριό την γύρευε στον παπά. Θα... Αλλά θα <laughs> το, παπάς αυτός θα, θα μας ευλογήσει ή μας καταραστεί. <laughs> Καταλάβατε αυτό θα κλείσουμε. Ελπίζουμε η ευλογία του παπά να είναι όφελος δικό σας και εις καλό, εις καλό του τόπου μας και όχι η κατάρα που η κατάρα δυστυχώς ξέρετε που θα καταλήξει. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ σας